Ιερό Ναό Παναγία Λαοδηγήτρια, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 21 Δεκεμβρίου 2009. Στο όνομα του Πατρό και του Ιππνέματο, η Κουράνη παράκλητο πνεύμα τη Αληθία, ο Πανταχού Παραγκεταπάνα πληρών. Θυσαυρό των αγαθών και ζωή, χωριβό αληθία και ασκήνωσον εν ημίλ, και καθάρισσον ημάσα βάσικη λίδε και όσων αγαθάδε ψυχασιμών. Λοιπόν. Σε λίγες μέρες είναι τα Χριστούγεννα και γι' αυτό το λόγο, για λίγες μέρες θα, θα είμαστε μακριά. Αυτό που χαρακτηρίζει τις μέρες αυτές πιο έντονα και που φανερώνει και το γενικότερο πρόβλημά μας είναι η ανία που αισθανόμαστε. Αυτό που λέμε απουσία νοήματος. Δεν είχε ενδιαφέρον αυτό που ζούμε και ταυτόχρονα προσπαθούμε να υποκριθούμε ότι κάτι σπουδαίο συμβαίνει. Μέσα μας νιώθουμε ένα πέραντο κενό και εξωτερικά θέλουμε να δηλώσουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι σχιζοφρένεια, είναι παρολογισμός. Δεν θέλουμε να παραδεχθούμε την πραγματικότητα. Με κάθε τρόπο απομακρυνόμαστε από αυτήν. είτε με έναν κοσμικό τρόπο που διασκεδάζουμε, που ξεφαντώνουμε που ανάβουμε τα λαμπάκια μας κάθε μορφής είτε με έναν εκκλησιαστικό τρόπο λέγοντας πως εφόσον ο Χριστός ήρθε στον κόσμο εμείς πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και δεν υπάρχει θλίψη ναι αλλά επειδή το είπαμε δεν σημαίνει ότι συμβαίνει κιόλας μέσα μας ούτε εμείς μπορούμε να φάμε αυτό το παραμύθι επειδή σου άλλο είναι δυνατόν να θλίβεσαι είναι δυνατόν να περνάς δυσάρεστα, μα ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, και τι σημαίνει αυτό για μένα δεν μπορώ να υπακούω σε τέτοιες εντολές όπου θα ρυθμίσω την κατάσταση της καρδιάς μου δηλαδή να υποκριθώ τον χαρούμενο αρνούμενος την οδύνη σε όλα αυτά φαίνεται μια προσπάθεια να απομακρυνθούμε από την θλίψη και επιπηλίζουμε με τη στάση μας την ιδέα ότι είμαστε χαρούμενοι. Στην, ενώ στην ουσία δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή μας αλλά και τα Χριστούγεννα δεν είναι παιδική χαρά. Εάν δεν αποφασίσουμε ότι χρειάζεται να δούμε την οδύνη που υπάρχει μέσα μας και τον τρόπο να ξεφύγουμε από αυτήν όχι αποσιωπώντας την αλλά ξεπερνώντας την βρίσκοντας έναν άλλον λόγο ύπαρξης και άλλον τρόπο ύπαρξης, τρελαινόμαστε. Λοιπόν, εάν παραδεχθούμε ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι ψυχαγωγία, δεν είναι λαμπάκια, δεν είναι διασκέδαση, δεν είναι φαγητό δεν είναι εκδρομούλες, δεν είναι πολιτιστικά νέα τότε κάτι μπορεί να γίνει τα χριστούγεννα είναι για τους παράξενους και αγρίκους αυτούς που αντιδρούν και λένε δεν είμαι καλά και δεν συμβιβάζομαι με την νοοτροπία του, κο... του κόσμου που θέλει μου δώσει μια ψευδέστηση ψευ... ψευτοαθωότητος μια ψευτοπαιδικότητος με την οποία θα και τον εαυτό μας και τους γύρω μας Λοιπόν, τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή παράξενη. Γιατί φέρνει στην επιφάνεια ισχυρά ερωτήματα. Και όσο μεγαλύτερα είναι τα ερωτήματα και όσο τραγικότερη είναι η κατάστασή μας τόσο μεγαλύτερη, έχουμε, ε, μεγαλύτερη ανάγκη έχουμε να ζήσουμε κάτι άλλο που να την λησμονίσει αυτή την πραγματικότητα. Δες στο καθένα μα, όσο πλησιάζει γιορτή έχουμε ένα σχεδιασμό. Πού θα πάμε τι εκδομή θα κάνουμε, μέρες που είναι, παραμονή πώς θα περάσουμε, πού θα ξενυχτήσουμε και έχουμε μια αγωνία αν αυτές τις μέρες ανταποκριθούν στις συναισθηματικές μας ψυχολογικές προσδοκίες. Το πολύ πολύ να εξαντληθούμε σε κάποιες ψευτοφιλανθρωπικές θρησκευτικέ εκδηλώσεις. Ενώ στην ουσία είναι μια πρόκληση για να μπορέσουμε να δούμε αν αυτό το γεγονός της γεννήσεω είναι δυνατότητα και της προσωπικής μας γέννησης. Είμαστε κακομύριδες και η μας ποια είναι. Ότι ενώ η καρδιά μας διαμαρτύρεται ότι θέλουμε κάτι δυνατό, κάτι αληθινό, θέλουμε το αληθινό Εν τούτης, το περιφρονούμε αυτό και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ψεύτικη γέννηση, μια ψεύτικη γέννηση του Χριστού και μια ψεύτικη γέννηση δική μας. Μπορεί να δικαιολογηθεί ο εορτασμό των Χριστουγέννων μόνο ως ένα ισχυρό πνευματικό σοκ που θα μας ξυπνήσει σε μια διεργασία που θα μας δώσει μια όθηση αλλαγής εσωτερικής αλλαγής όλοι θέλουμε έντονα μια εξωτερική αλλαγή γιατί μας λείπει η εσωτερική αλλαγή όταν θεωρήσουμε ότι δεν μπορεί να νιώθουμε σιγουριά γιατί έχουμε αυτοκίνητο, μεγάλο σπίτι, δυο παιδιά. Καταθέσεις στην τράπεζα και διάφορους σχεδιασμούς όταν δεν μπορούν να νιώθουμε σιγουριά πάνω σε αυτό αλλά θέλουμε κάτι άλλο, τότε κάτι αρχίζει να γίνεται. Αγνοούμε λοιπόν αυτήν την ανάγκη για εσωτερική αλλαγή. Εσωτερική αλλαγή δεν σημαίνει να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου. δεν σημαίνει να γίνω καλύτερος άνθρωπος. δεν σημαίνει να γνωρίσω τα απόκριφα μυστήρια. Δεν είναι να ανέλθω σε επίπεδο με μια κάποια τεχνική. Αλλά εσωτερική αλλαγή σημαίνει η δυνατότητα σχέσης προσωπικής με το πρόσωπο. Με τον Χριστό, με αυτό που είναι κάτω των Γιατί υπάρχει η νοοτροπία μιας ψυχικής πνευματικής πορείας που ο άνθρωπος προσπαθεί να βελτιωθεί εσωτερικά. Σε μια διαδικασία αυτοδελτίωσης. Σε μια διαδικασία εξέλιξης, ανάπτυξης. Γι' αυτό μπήκε και ο μύθος και η πλάνη της μετεψύχωσης ότι ξαφνικό άνθρωπος θα πειρώσει αμαρτίες και θα περάσει από κατάσταση κατάσταση. Η ιστορία είναι πώς μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει την προσωπική σχέση με τον Θεό. Δεν είναι προκαθορισμένα τα πράγματα, δηλαδή αν κάνω αυτό θα μου έρθει το άλλο. Δεν είναι μαθηματικά, δεν είναι μια τεχνική που μηχανοποιεί την πνευματική ζωή που κατανάγει επειδή ακολούθησε αυτό πάει στο άλλο στάδιο αλλά είναι μια πραγματική σχέση που έχει όλες τις εκπλήξεις και όλα τα πρόοπτα που καθορίζεται από την διάθεση ανοίγματο, από τη διάθεση δηλαδή εξόδου από τον εαυτό μου από τη διάθεση ταπεινώσεως, από τη διάθεση συντριβής και αυτό που είναι παράξενο είναι ότι όσο το μυστήριο του Θεού εξακολουθεί να ιερουργείται με ένα μυστικό τρόπο στον χώρο της καρδιάς εμείς θέλουμε αυτά τα πνευματικά γεγονότα να τα ζούμε θορυβώντας. Αυτό είναι πνεύμα έξω από το πνεύμα του Χριστού. Είναι η διαβολή του πνευματικού γεγονότος. είναι ο διάβολος που ζούμε. Δηλαδή, ενώ το πνευματικό γεγονός είναι πνευματικό γεγονός ησυχία, εσωτερικό γεγονός, αποκεκαλυμμένο μες την καρδιά μας, με έναν ησυχαστικό τρόπο, εμείς αγνούμε και την καρδιά μας και θορυβούμε. Και αν λέμε ότι, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, το από γιορτή, είναι δυστυχία για τους μοναχικούς ανθρώπους και εμείς που είμαστε μη γιατί έχουμε οικογένειες, πρέπει να δούμε τους δυστυχίους, δυστυχίους ανθρώπους που πλησιάσουν γιατί μοναχική. μοναχικοί μα υπάρχει τραγική υπαρξιακή μοναξιά μέσα μας που ζούμε με τόσους ανθρώπους και στην ουσία εν τέλει οι κακομύριδες είμαστε εμεί. γιατί νομίζουμε πως δεν είμαστε μονα... δεν ζούμε τη μοναξιά η μοναξιά είναι μεγάλη ευλογία αν τη ζήσουμε γιατί μας φέρει σε επαφή με τον εαυτό μας αν η οικογένεια αν η συζυγια είναι μία αποσιόπιση της προσωπικής μοναξιάς είναι πρόβλημα είναι μία ανάδειξη της προσωπικής σχέσεως με τον εαυτό μας και με τον Θεό για να μπορούμε να έχουμε σχέση και μέσα στη συζυγία, με το σύντροφό μας, με τα παιδιά μας και με οτιδήποτε άλλο Επομένως πρόβλημα μεγαλύτερο από τη μοναξιά είναι η βαβούρα που δημιουργούμε για να γιορτάσουμε ένα γεγονός μυστικών αγιοπνευματικών της καρδιάς μας όπου θα αρχίσουμε να, θα να λειτουργούν μέσα μας καινούργιες αισθήσεις Τι σημαίνει αυτό το πράγμα Δηλαδή όταν έρθει η Χάρις του Θεού στην καρδιά μας και έρχεται στους θλιμμένους, δεν έρχεται στους δυνατούς, έρχεται στους λυπημένου, δεν έρχεται στους χαζοχαρούμενους, έρχεται σε αυτούς που περιφρονούν τα πολιτιστικά νέα και την εμπορευματοποίηση της γιορτής αλλά έρχεται σε αυτούς που αγνούν όλα αυτά τα πράγματα τότε αποκτούμε καινούργια αισθητήρια, έχουμε άλλα μάτια, βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα. Τα πράγματα φωτίζονται στη χάρη του Θεού. Και ζει ο άνθρωπος τότε αυτήν την οικουμενική χαρά, αυτή την χαρά του σύμπαντος κόσμου. Επομένως αν θέλει κανείς να γιορτάσει αυτή τη γιορτή αληθινά, θα το δει σαν μία αφορμή. Θα το δει, όπως είπαμε, σαν ένα πνευματικό σοκ για να μπορέσει ο οργανισμό παρ' εμπρός. δεν ενεργοποιηθεί. Να μπει στην πορεία του. Να γευτούμε αυτό που ονομάζεται άνωθα γέννηση. Να γεννηθούμε μαζί του. Δέστε τώρα. Δεν είναι τυχαίο. Που ο Χριστός γεννιέται ως άσιμο με έναν ευτελή τρόπο, εγκατελειμμένος για να φανεί η κένωση η ταπείνωση του Χριστού που αποδεικνύει την αγάπη του προς τον κόσμο. Αυτό που φαίνεται ένα τελείω θεολογικό γεγονός, άσχετο με μας είναι πάρα πολύ σχετικό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό δηλαδή, τι σημαίνει το πράγμα, να, τι σημαίνει το να φωτιστεί ο άνθρωπος και να το κατανοήσει αυτό Ένας κοσμικός άνθρωπος, μια σαρκική λογική, σαρκική λογική θα πει «Κι θεός είναι αυτός, είναι τόσο ασήμαντος, πώς αυτό να είναι θεός τώρα» Και είναι ένα γεγονός ιστορικό που γεννήθηκε κάπου κάποτε κάποιος Δεν δηλαδή, μα λέει πολλά πράγματα Ένα άνθρωπο όμω, που ζει μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος κατανοεί κάτι συγκλονιστικό ότι η αγάπη είναι αληθινή αν συνοδεύεται με την άκρα ταπείνωση. Αν συνοδεύεται με την κένωση, με το άδειασμα. Ο Θεός εκένωσε εαυτόν και έλαβε δούλου μορφή. Ο αξιοπρεπής Θεός έγινε αναξιοπρεπής. Γιατί τότε αποκαλύπτεται πρακτικά η αγάπη του. Αυτό αφορά και εμάς. Δεν μπορείς να διατείνεσαι ότι έχεις αγάπη ή ζητά αγάπη ή έχεις ως πρότυπο ηθικό τη ζωή σου την αγάπη και να μην θέλεις κάτι να ξοδέψει από τον εαυτό σου. Να εγκαταλείψεις κάτι από τα δικαιώματά σου. Να εγκαταλείψεις πολύ περισσότερο κάτι από τις φαντασιώσεις σου. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος αγωνιά στην καθημερινότητα και καλύπτει την άνοια του με διάφορους στόχους, αυτοί οι στόχοι δεν είναι αθώοι, είναι τα συμπτώματα της παθογένειάς του, της αρρώστιας του. Δεν είναι τυχαίο ένα άνθρωπος για παράδειγμα θέλει να φτιάξει ένα σπίτι μεγάλο, να κάνει ένα περιβάλλοντα χώρο πολύ φυσικό και όμορφο, να πάρει το αυτοκίνητο το καλύτερο που προηγούμενος θα το μελετήσει μια Ιερά Ευλάβου Διεβάσμενα Αγία Γραφή έτσι όλες λεπτομέρειες τότε εάν τα ζητά αυτά ο άνθρωπος εγώ, τότε, δεν, τι θέλει, θα σου πει έλα τώρα εμένα μου τώρα το αυτοκίνητα μου αρέσει να έχει ωραία δική, δική συμπεριφορά Θέλω να έχει λίγη κατανάλωση. Θέλω να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωή. Θέλω να μου αρέσει. Αλλά γιατί να μου αρέσει, γιατί είμαι κολλήμενο τόσο πολύ. Εάν είμαι παντρεμένο, βγάζω τα διέξοδα από τη γυναίκα μου που δεν με καλύπτει συναισθηματικά, γιατί μια βδομάδα ταλαιπωρείται με την περίοδο πριν και μια αναρρώσει και μετά δεν έχω καθόλου ερωτική επαφή. Και οπότε έχω ένα αυτοκίνητο να και που θα μου αρέσει, ή είμαι ελεύθερο. Για να έχω μια καλή εικόνα, γιατί το, το αυτοκίνητο πραγματικά έχω την εντύπωση ότι ταυτίζεται πολύ με την εικόνα ενό άντρα στη συνείδηση μια γυναίκα. Άλλο να έχει ένα τώρα, τι να πούμε, ένα απλό αυτοί, και άλλο έτσι να είναι. Αυτό λοιπόν, όταν ο άνθρωπο το αναζητά με αγωνία, κάτι κρύβει μέσα του, έτσι δεν είναι ένα πρόβλημα. Θέλει να αποδείξει κάτι. Δεν μπορεί να πει έτσι μου ήρθε. Θέλει να αποδείξει κάτι γιατί είναι λυπής γιατί είναι λυπή, δεν είναι καλά με τον εαυτό του, Γιατί δεν είναι καλά με τον εαυτό του άνθρωπο, Γιατί τα λυπορείτε. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται να καλύψουν ένα κενό, μια ανία την οποία ζούμε και η ανοριμότητά μας είναι να επιμένουμε να αρνούμεθα τον πόνο και την θλίψη, γιατί είναι κάτι δυσάρεστο και προβάλλουμε και την χριστιανική ιδέα πως ένας χριστιανός αφού γεννήθηκε ο Χριστός δεν πρέπει να λυπάτε γιατί να μην λυπούμε γεννήθηκε ο Χριστός για μένα γεννήθηκε όμως επειδή μου το είπε ο παπάς και τι σημασία έχει αυτό για μένα έγινε πραγματικό γεγονός εντάξει ρε παιδάκι μου 18-20 χρόνια δικαιολογούμε να διασκεδάζω και να χαζολογώ Είμαι 25, είμαι 30, είμαι 35, είμαι 40, 45 μέχρι πότε Θα περνάει κάθε γιορτή με τον ίδιο τρόπο Που στο τέλος καταντάει εμμετικός ο τρόπο. Γιατί δεν επαναστατούμε μέσα μας Και να αντιδράσουμε Και να τα βάλουμε με τον Θεό Είναι μεγάλη τρέλα Αυτό που λέμε στη ζωή μας, να μην τονούμε μέσα στην καρδιά μας Αυτό που λένε τα χείλη μας. Να μην ταυτίζεται με το βίωμα της καρδιάς μας ή με τον πόθο της καρδιάς μας. <Κι> θα μπορούσε κανείς να κάνει το εξής δηλαδή. Δεν πάω πουθενά εκδρομή. Δεν πηγαίνω σε καμιά διασκέδαση βραδινή. Αρνούμαι τα χροζολογήματα και αυτές τις δέκα μέρες θα τις ευφερώσω στην καρδιά μου εγώ και ο Χριστός τα χρόνια μου περνάνε, δεν ξέρω τι θα αύριο και να παλέψω τις δέκα μέρες μαζί Του να διαβάσω να προσευχηθώ να γονατίσω να ησυχάσω και να προσπαθήσω να ελευθερώσω την καρδιά μου από οτιδήποτε αρνητικό Να πει, πει κάποιο, μα δεν σκέφτηκα κάτι άσχημο Άσχημο είναι όταν αγωνιάζει να κάνει το γλυκό που θα κεράσει και αγωνιάζει αν πετύχει. Άσχημο είναι να θέλει το σπίτι σου να είναι τελείω καθαρό και να πούνε Αχ, θα γιορτάσουμε και τα Χριστούγεννα, να καλέσουμε του συγγενού μα και του φίλου μα κλπ. Άσχημο είναι, πάρα πολύ άσχημο. Άσχημο είναι αν θα προλάβω να πάω στο κομωτήριο. Άσχημο είναι αν θα βάλω τα καλύτερα μου ρούχα. Άσχημο είναι αν φοροδιαφεύγω. Δικηγόροι, γιατροί. Μηχανικοί, κομμωτές Απόδειξη Δεν πρέπει να έχω μια συνέπεια σε όλα αυτά τα πράγματα Αυτό εκεί δεν αποκαλύπτει ο χριστιανισμός πού που Χρειάζεται ρίσκα Και χρειάζεται κόστος Εάν δεν μου κοστίζει και το ΦΠΑ έστω Ε πώς θα έρθει ο Χριστός χωρίς θυσίε. Αυτό σταυρώθηκε για μας Το ΦΠΑ δεν το χαρίσουμε και αυτό να το τσεπώσουμε και να γίνουμε σπουδαίοι επαγγελματίες και επιτυχημένοι οικογενειάρχες και να έχουμε ωραία σπίτια. Και να κάνουμε και διασκέδαση που θέλουμε και να είμαστε όμορφοι και ωραίοι. Και μετά, κύριε λέει, μας. <σκοίλυνα> αυτό. Δηλαδή πρέπει κάποτε να σοβαρευτούμε. Να καταλάβουμε ότι τελείωσε ο χρόνος τη παιδικής χάρα. Εάν γίνει αυτό το πράγμα... Ξέρετε ο κόσμος φέγει από την Εκκλησία και δικαίως γιατί ακούει για το Χριστό και δεν βρίσκει κανένα που να ζει το Χριστό και ίδιος από εμά. πάμε και σε ομιλίες πάμε και σε εκκλησίες όχι η κοινωνία που καταναλώσαμε όμως την κρίσιμη σύγχρονη τρογόμαστε για να μην χάσουμε τις συμφέροντά μας όμως τι λέει ο λόγος του Θεού δεν γνωρίζουμε τίποτα καμία αναζήτηση δεν έχουμε η μόνη αναζήτηση είναι που θα παντρευ και μετά τι σπίτι θα κάμουμε Και μετά πως θα βολευτούμε Και μετά τι μέσον θα έχουμε για να τα χτυπήσουμε τα παιδιά μας Αυτά όλα λοιπόν αφορούν Το πνεύμα του Χριστού Και των Χριστουγέννων. Εάν δεν δούμε αυτήν την πραγματικότητα Μέσα μας Θα μείνουμε στη μοναξιά μας την πραγματική Στην κόλασή μας δεν θα οριμάσουμε. Εκτιμάει πάρα πολύ ο Χριστός εάν ποθούμε την αλήθεια εμπράκτος και με πόνο. Το εκτιμάει πάρα πολύ ο Χριστός. Οτιδήποτε μας κοστίζει αν το θυσιάσουμε χάριν αυτής της αναζήτησης το εκτιμάει πάρα πολύ. Μα εδώ βλέπει κάποιο να θέλει κάποια κοπέλα και ενώ δεν το θέλει, αν αρχίσει το μπλα μπλα μπλα και δει τι θέλει, τέλο μπορεί να υποκύψει. Και αν νική καταφερτζή. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε με τον Χριστό. Αλλά τι γίνεται, νιώθουμε τότε ότι εάν δεν ζήσουμε έτσι τα πράγματα, είμαστε εκτό πραγματικότητα. Τώρα, ιστορίε του παπά. τον κόσμο. Αν δεν κάνουμε και εκείνο, δεν κάνουμε και το άλλο, θα είμαστε στο περιθώριο. εκεί που είμαστε στο προσκήνιο τι γίνεται. Νεκροί άνθρωποι του προσκυνείου. Λέει κάτι πολύ σημαντικό, πολύ όμορφο, το λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος για τον τρόπο που γιορτάζουμε τις γιορτές. Λέει ότι ούτως αυτός που πραγματικά δηλαδή θέλει να δει την αληθινή γιορτή και... Φιλοσοφεί τα πράγματα ότι ούτως δεν βλέπεις φώτα ούτε στο το πλήθος του λαού ούτε στη σύναξη των φίλων αλλά εννοεί πάντοτε εκείνο όπου με το λίγον έχει να γίνει. Ήγουν ότι θέλει σβεστούν τα φώτα και θέλει πάει ο καθένας εις τα σπίτια τους και αυτός μόνος θέλει μείνει εις το σκοτάδι όλοι αυτοί που όταν φύγουμε τα από, αυτή, από αυτή τη διασκέδαση και πάει ο καθένας στα ίδια, στα δικά του θα ζήσει το σκοτάδι του πάλι και αυτό ήταν μια ανάπαυλα μια ψευδέστηση χαράς αυτή λοιπόν η ανθρώπινη υπαρξιακή μοναξιά ή θα οδηγήσει στην μετάνοια και στην επώδυνη αναζήτηση διά της προσευχής ή θα οδηγήσει σε δύο άλλα πραγματάκια σε μια ναρκισιστική απομόνωση όπου ο άνθρωπος απομονώνεται αισθανόμενος ότι δεν τον αγαπάει κανένας Α, έδωσα τόσα και κανείς δεν μου έδωσε. με αδίκησε ο Θεός δεν με αγαπάει κανένας, δεν με νοιάζεται κανένας και επιτιδευμένα απέχω για να κάνω πιο έντονο αυτό το βιβίωμα αυτή της κακομυριάς ή θα φτιάξει ο άνθρωπος ρηχές διαπροσωπικές σχέσεις Τραλαλό και αρώματα Διαπροσωπικές σχέσεις ρηχές Δηλαδή έχω τέτοια επικοινωνία μέχρι εκεί που δεν με ενοχλεί Μέχρι εκεί που δεν αγγίζει βαθιά την καρδιά μου Ή μέχρι εκεί που δεν αρχίζουν κάτι πιο ουσιαστικά να γίνονται Δηλαδή περνάμε μια χαρά, διασκεδάζουμε Μόλις μιλίζουμε με προσωπικά τελείως, σταματάει και η ιστορία Ένα απλό παράδειγμα Σε οικογένεια, σαν ζευγάρια Υπάρχει μεγάλη δυσκολία με τα παιδιά, με τη σχέση τους Δεν είναι αυτό που ονειρεύτηκε κανείς Αυτό που ζει στην πραγματικότητα Αλλά δεν μπορούν τα ζευγάρια Μαζί με τα παιδιά Όσο τους παίρνει Ανάλογα και με την ηλικία Και τη διάθεση Μια φορά το μήνα να εξομολογούνται μεταξύ τους Να εκφράζει ο καθένας το παραπονό του Το λογισμό του Τη διάθεσή του Αλλά αυτό βγάζει άλλους μπελάδες Που δεν μπορούμε να του διαχειριστούμε αυτό όμω δεν θα φέρει σχέση πραγματική. Να ξέρω αυτό που είπα τότε πώς το είδε. Αυτό που μου είπε τι εννοούσε. Τι έχει ο καθένας στην καρδιά του. Τι διαθέσει; έχει. Έχει θυμό. Έχει θλίψη. Έχει απογοήτευση. Έχει χαράν. Έχει ενθουσιασμό. Τι. Αυτά δεν πρέπει να τα μοιραζόμαστε σε μια οικογένεια. Και στις, και στις σχέσεις όμως της διαπροσωπικές οποιασδήποτε μορφή, σε μια φιλική σχέση τι γίνεται, μοιραζόμαστε τι σκέψεις μεταξύ μας λέμε ο καθένα πραγματικά τι σκέφτηκε από τον άλλον ή ρωτάει πώ αντελήφθη κάποια πράγματα για να γίνει απαραίτητη διευκρίνηση για να υπάρχει επικοινωνία και συνεννόηση όχι μόνο σε επίπεδο ψυχολογικών καθημερινό συμπεριφορών αλλά βαθύτερων σχέσεων που έχει να κάνει με την προσωπική αναζήτηση εκάστου όχι να πω, ας πούμε, τότε που μου μίλησε στενοχωρήθηκα γιατί, γιατί, γιατί. Συμμαντικό και αυτό. Αλλά να, εκφέρ, να εκφράσουμε και την καρδιά μας, την αναζήτηση της καρδιά μας. Να την κοινωνήσουμε αυτή την αναζήτηση. Ή ο καθένας μας έχει ένα δικό του σχεδιασμό. έχει μια δική του τακτική. Άλλα κρύβει, άλλα φανερώνει και κάνει τα πράγματα πάντα με υπολογισμού Και έχει κρατούμενα χρόνων μέσα του. Αυτό πώς μπορεί να πάει Και πώς μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος Και να προσευχηθεί Και να κοινωνήσει Και να γιορτάσει Αν η καρδιά είναι καθαρή εμεί λέμε πώς Δεν έχω τίποτα Μια χαρά είναι. Δεν έχω και τίποτα να αντίω κανενός Υποκρινόμαστε τα παιδάκια Ενώ μέσα μας Είμαστε ζαλισμένοι Και σε σύγχυση Από αυτά που υπάρχουν Μέσα στην καρδιά μας και ανάλογα με τον άνθρωπο που έχουμε να κάνουμε, έχουμε και την ανάλογη συμπεριφορά. Αν είναι ο παπάς, θα το παίξουμε αγί. Βέβαια, ανάλογη την οτροπία, θα το παίξουμε πιο φιλεύθερο και πιο συντηρητική Δεν είμαστε ποτέ ο μας μα. Αν είχε ο παπά καμιά κάμερα και έβλεπε, μόλι φύγει, αλλάζουν όλη οι συμπεριφορά του. Όλοι είναι οι στην του είναι μπροστά. Όταν φύγει, και λέμε μισά από εδώ, μισά από εκεί. Και τα σερβίρουμε με ανάλογον τρόπο. Γι' αυτό λέγει κανεί η καλύτερη εξομονήθηση στα σαν παράκια γιατί άλλος είναι αυτός που είναι σαν παράκια στην εκκλησία το παίζει και φοράει το κουστούμι του αλλά δεν είναι η πραγματικότητα μας αυτή αυτό όλο το πράγμα αυτό το αυτιάσίδωμα το να μην είμαστε παντού οι είδοι, δεν είναι αρρώστια δεν κρύβει την ανασφάλειά μας δεν κρύβει τον φόβο μα, δεν κρύβει τη μειονεξία μα. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι. <και> <και> όχι, δεν είπαμε αυτό. <και> όχι ανάλογο με την περίπτωση και ανάλογο με την ποιότητα των σχέσεων, πόσο ειλικρινείς είναι οι σχέσεις, <και> λέμε αυτό που θα βοηθήσει να ελευθερωθεί η καρδιά μας και να πλησιάσουμε τον άλλο πραγματικά. Αυτό πάντως που χρειάζεται να κρατήσουμε είναι ότι πρέπει να ζήσουμε τον πόνο μας. Να ζήσουμε τη θλίψη μας. Να μην προσπαθούμε να γλυκάνουμε την πραγματικότητά μας. Γιατί τα Χριστούγεννα κατήνται από τα πολλά παυσίπονα που έρχονται όχι να θεραπεύσουν τον πόνο μας, αλλά να τον ξεγελάσουν. Λέει, επεσκέψε το ημάς εξ ύψους σωτήρημων. Είναι στο εξαποστηλάριο ε, του όρθρου των Χριστουγέννων. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ήρθε και μας επισκέφτηκε από τα ψηλά ο Θεός Αυτή είναι η συγκατάβασή του Συγκαταβαίνει ο Θεός Γίνεται ότι είμαστε εμείς Μας αποδέχεται Αποδέχεται την ανθρώπινη κατάντια μας Για να μας ανεβάσει ψηλά Εμείς αυτή την κίνηση του Θεού Τι κάνουμε την εκμεταλλευόμαστε αποδεχόμενοι την κατάντια μας τι συνέπειε της αμορτωλότητάς μας σηκώνοντα τον πόνο και την θλίψη ή υποκρινόμαστε τους ευτυχείς και ακυρώνουμε αυτήν την κίνηση του Θεού προς εμάς χρειάζεται λοιπόν να εκμεταλλευτούμε αυτή την διάθεσή του και να δώσουμε το χέρι μας σε αυτό. Λέει ένας ασκητής ο Αρσένιος ο Μεγάλος, εάν ζητήσουμε τον Θεό θα μας φανερωθεί και αν τον κρατήσουμε θα μείνει σε εμάς. Ο πόνος και η θλίψη είναι κάτι αναπότρεπτο, όχι ως, γιατί, όχι ως τιμωρία, αλλά ως συνέπεια των επιλογών μας, ναι. της αμαρτωλότητάς μας που είναι απαραίτητο να ζήσουμε τον πόνο και την θλίψη γιατί με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε την ταπείνωση την υπομονή και την αγάπη μαθαίνουμε την ταπείνωση την υπομονή, την πρόταση και την αγάπη όσο ο άνθρωπος δεν έχει πόνο στη ζωή του ή τον λησμονεί τον πόνο γίνεται παρμένος. Ξυπασμένος, ελαφρύς ο άνθρωπος Αυτό που δίνει βάρος σε μια προσωπικότητα Αυτό που δίνει μια καλή σοβαρότητα Είναι η αποδοχή και το βήμα του πόνου Όσο ο άνθρωπος δεν ζυμώνεται σε αυτόν Και δεν αποκτά γνώση μέσα από τον πόνο Δεν είναι πραγματικά άνθρωπος Είναι ένα ρομποτάκι καλοκουρδισμένο που παίζει μια μουσική άχαρη σιγά, σιγά. λέει ο Αβάς Δωρόθεος να μην φέρεται κανείς με ανυπομονησία <Κι> στην θλίψη του πειρασμού <Κι> που του συμβαίνει ούτε να τον αποφεύγει αλλά να τον υπομένει με ταπείνωση σαν να, υπο... σαν να είναι υποχρεωμένος να δεινοπαθήσει αυτό που δίνει βάθος στην ύπαρξη ενός ανθρώπου που του γεννά ποιότητα είναι το βίωμα του πόνου. Έχουμε δει και διαχρονικά ξέρετε αν το προσυγγίσουμε και κοινωνιολογικά το ζήτημα ο πολιτισμός γράφεται όταν θα περνάουν οι Όσο περνάμε έτσι και τα τραγούδια να δούμε και τα ποιήματα και τις συνθέσεις μουσικές Έχουν μια ποιότητα από τότε όταν οι λαοί βασανίζονται και περνάνε τον πόνο και την δυστυχία Όταν περνάμε όλη μια χαρά δεν υπάρχει έμπνευση Είναι τραγουδάκια του ex-factor <και> Τέτοιας ποιότητας δηλαδή με το κιλό, με το τσουβάλι, φάω όσα θέλεις Σε τέλος του λες τι έγινε τώρα, τι άκουσα και τι τελείωσε Πότε, άρχισε και πότε τελείωσε Αυτό γεννάται μέσα από αυτήν την διαδικασία του ανθρώπου και, και ο πολιτισμός γράφεται πραγματικά ποιοτικό όταν περά ο άνθρωπος μέσα από τον πόνο. Τότε αφυπνίζονται, ενεργοποιούνται θετικά στοιχεία των ανθρώπων. Αναφέρει και μια σκανδαλιστική ιστορία ο Αβάς Δωρόθεος. Λέει Αναφέρει την ιστορία ενό ασκητή ο οποίο λέει, πολεμήθηκε από την πορνεία. Βλέποντάς το, λέει, ο γέροντάς του, το ρώτησε αν ήθελε να προσευχηθεί για αυτόν και να παρακαλέσει τον Θεό να τον ανακουφίσει από τον πόλεμο. Και απαντάει ο ασκητής, «Αν και κοπιάζω γέροντα, απάντησε εκείνο, όμως βλέπω καρπόν από τον κόπο μου, αυτό να παρακαλέσεις καλύτερα τον Θεό, να μου δώσει υπομονή». Εμείς θέλουμε να απαντήσουμε ένα κουμπί και να τελειώνει Η υπομονή συνεχίζει ο Βάσος Δωρόθεος και λέει Δεν σημαίνει να μην εκφράσει κανείς τον πόνο που αισθάνεται Θα πει τον πόνο του Θα πει την αγωνία του Όπως ο Κύριος μας ο Σταυρό Λέει Ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριο απέ μου. είπε τον πόνο του, είπε τον λογισμό του Αλλά συμπληρώνει Αλλού όσοι εγώ θέλω, άλλο σοι αλλά, ποιο είναι το μυστικό, ο άνθρωπος να μην ταραχθεί Η ταραχή που αισθάνεται ο άνθρωπος σε οποιαδήποτε μορφή, πειρασμού ή πολέμου δείχνει, λέει ο βάζο Θεός αγνωσία, υπερηφάνεια και φυγοπονία Λέει συγκεκριμένα, να μην ταραχθεί όταν τον ενοχνεί ένα πάθος ακόμα και όταν πέσει στην αμαρτία Γιατί η ταραχή είναι σημάδια αγνωσίας Τι σημαίνει αγνωσία δεν ξέρει ο στο μέτρο του, δεν ξέρει την αδυναμία του Δεν ξέρει ότι είναι μακριά από τον Θεό, γι' αυτό συμβαίνει Δεν κατανοείται με τις δικέ του δυναμίες, δεν είναι αρκετό Στην άδεια υπερηφανίας Ότι νιώθει από την πτώση ταραχή γιατί θύχθηκε η εικόνα που έχει τον εαυτό του Και φυγοπονία γιατί η ελευθερία από το πάθος και την εξάρτηση απαιτεί άσκηση Απαιτεί κόπο Και ο κόπος τόσο δεν είναι Το, το μυστικό ας πούμε του, του πάθους Ποιο είναι Δεν είναι, έχουμε ένα πάθος Δεν είναι κόπος απλός Δεν είναι τόσο κόπος Πολεμώ το πάθος Να το συγκρατήσω Να μην με κυριαρχήσει Να είμαι εντάξει Και το αποθώ μέσα μου Και σφίγγω με και δεν θα Ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί έτσι να λεφθρωθεί από το πάθος Η ιστορία είναι να μεταμορφωθεί το πάθος. Όλα τα πάθη έχουν τη θετική έκφραση και την αρνητική. Να πάρουμε τον θυμό. Ο θυμός είναι ένα πάθος. Γίνεται μια οργή και μια εμπαθή κίνηση εναντίον κάποιου. Οργίζομαι, θέλω να τον... να τον στενοχωρίσω, θέλω να τον να το... Να το επιτεθώ, θέλω να τον, να τον... Να τον θλίψω. Υπάρχει άλλη μόρφη του, του πάθους του θυμού, εναντίον των παθών μου, εναντίον της αμαρτίας, εναντίον του κακού. Χρειάζεται λοιπόν το πάθος να μεταμορφωθεί. Αυτή η μεταμόρφωση του πάθους όμως δεν γίνεται χωρίς κάποιο κίνητρο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή, να πολεμήσει το πάθος για ποιο λόγο, να είμαι καλός άνθρωπος. Εντάξει είμαι καλός άνθρωπος, όμως η αμαρτία μου δίνει πιο πολύ ευχαριστική η δονή από την ιδέα ότι είμαι καλό άνθρωπο. Άρα τι μένει είναι αυτό που είμαι και στην αρχή. Εάν ο άνθρωπος δεν αναζητήσει μέσα στην καρδιά του των θεών αυτό που θα τον ελευθερώσει από τον φόβο του θανάτου, από τα δεσμά του θανάτου από την απαξία την οποία ζει μέσα του, από το κενό που ζει μέσα του και την πέρα τον βιολογικών θάνατων. Ο πνευματικός θάνατος είναι χειρότερος. Αυτός ο υπαρξιακός μετερισμός που δεν νιώθει τίποτα. Δεν ζεις από τίποτα. Χρειάζεται λοιπόν να έρθει αυτή η παρουσία του Θεού μέσα μας που θα είναι δυνατότερη από οποιαδήποτε ειδονή και πάθος. Δηλαδή, η έλλειψη αυτού που είναι η ζωή μα, αυτό που καλύπτει, πληρή την καρδιά μα, μένουμε μέσα στην ανησυχία των κενών μα. Ζούμε αυτή την ανία. Είναι σαν ένα άδειο πιθάρι η καρδιά μα που διαρκώ αδειάζει, παίρνει ευχαριστήσει και μένει κενή. Λέμε τώρα, Αχ, το μεσημέρι θα πω να φω μια παρένθεση παραστορία. Και πριν τελειώσουμε, έχει αδειάσει αυτή η χαρά από την καρδιά μα. Τίποτα δεν έχει μείνει. Και ταυτόχρονα έχουμε και ένα φόβο: Τι θα πάθουμε στη συνέχεια. Χρειάζεται να βρούμε αυτόν που θα μας γεμίσει, θα γεμίσει μια σιγουριά, θα μας δώσει μια προσωπική αξία. Όταν έρθει αυτός, τότε δεν είχε χώρο το πάθος. Αλλά αυτός έρχεται με πόνο, με δάκρυα, με γονικλησίες, με τη συντριβή μας, με τη μελέτη μας, με την καλή ανησυχία μας με την απομόνωσή μας, εμείς και ο Θεός δεν έρχεται αλλιώς η αναζήτηση λοιπόν αυτού του ενός ενός δέστη χρία μας ανατρέπει το συντηρικό σύστημα τα πράγματα λιώνονται αυτή λοιπόν η φυγοπονία χρειάζεται όμω, όπως το είπαμε και προηγουμένως χάσαμε την αίσθηση της προσωπικής αξίας δεν δίνουμε σημασία στον εαυτό μας δεν καταλάβαμε πόσο σημαντικοί είμαστε και πόσο πολύτιμη είναι η ζωή μας αν το καταλαβαίναμε θα αξιολογούσαμε διαφορετικά τη ζωή μας θα ιεραρχούσαμε αλλιώς τα πράγματα θα είχαμε άλλες προτεραιότητες ο χρονός μας θα ήταν πολύτιμο. εμείς τι κάνουμε Περιμένουμε να τελειώσει ο χρόνος και να φύγουμε. Υπάρχει λοιπόν μια απαξίωση και μια προσβολή της καρδιάς μας. <κυρίζει> Όταν αυτό συμβαίνει τότε δίνουμε άλλες κατευθύσεις στη ζωή μας. Όταν φύγει το νόημα αλλάζουμε νόημα ζωής. Δεν έχουμε καν νόημα. Τότε ο άνθρωπος οδηγείται στις διάφορες εξαρτήσεις. Τα ναρκωτικά τι είναι. Είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να βρει ένα νόημα που έχει απολέσει. Είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να βρει μια προσωπική αξία που έχασε. Ο αλκοολισμός τι είναι. Ο ντσόχος τι είναι. Ο άνθρωπος που θέλει να είναι κερδισμένος. Σού λέει από μικρό σημείο θα είμαι ήμουμισφαλιά, δεν πετύχει να τύπο τώρα θα βρω τον τρόπο. Είμαι πολύ έξω δέκα δηλαδή, τρόπο να βγάλω χρήματα εύκολα. <coughs> λέγεται καζίνο, λέγεται χρηματιστήριο, λέγεται έξυπνη επένδυση. Όπω θέλω σου πάει καθένα. Είναι μια προσπάθεια πάντω να νιώθει σημαντικό και κερδισμένο. Δηλαδή νικητή. Γιατί θέλει να ο άνθρωπο, γιατί νιώθει μειονεκτικά μέσα του, υπαρξιακά. Νιώθει μια υπαρξιακή μειονεξία ο άνθρωπο. Δεν είναι ήσυχο. Ένα άνθρωπο, <coughs> αν να ζει τον Χριστό, και πραγματικά εννοεί αυτό που έκανε, ότι κοινώνει την Κυριακή, έγινε άρχοντα, έγινε βασιλιά. Ανώτερο από βασιλιά. Ήρθε στην καρδιά του ο Χριστό. Ήρθαν τα πάντα στην καρδιά του. Είναι αθάνατο ο άνθρωπο. Έγινε αιώνιο ο άνθρωπο. Έγινε μέλος του Χριστού, έγινε Χριστός ο άνθρωπος. Δεν έχει αγώνια να κερδίσει πέντε φράγκα για ποιο λόγο. Είναι προσβολή σε αυτό που έζησε. Θέλει απλώ να ζει έτσι, ούτως ώστε η ζωή του να είναι εμπειρία του Χριστού. Όχι εμπειρία του κέρδους. <coughs> Όταν ο άνθρωπος θέλει να έχει πολλές ερωτικές σχέσεις, τι ζητάει. Ζητάει να τον αγαπούν και να αναγνωρίζουν πόσο άξιος είναι και πόσο σημαντικός είναι και πόσο πετυχημένο είναι δεν κρύβει πάλι αυτήν την απουσία τη αγάπη. Όταν ζει στο νερό, του Χριστού να σε γεμίζει, δεν ενδιαφέρεσαι να σε αγαπήσουν, ενδιαφέρεσαι να αγαπήσει. Δεν αγωνιάζεσαι με κάποιον που να σε καταξιώσει τα συναισθήματα που θα δώσει σε σένα, αλλά είναι έναν άνθρωπο που θα κοινωνήσετε του ίδιου λόγου ζωή, τη ίδια πορεία ζωή. Δέστε, αν ψάχνει ο άνθρωπο κάποιον να τον ερωτευτεί. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένα άνθρωπος. Αν αληθινά ζούμε τον Χριστό, θέλουμε έναν άνθρωπο σύντροφον να συγκοινωνήσουμε και να συμμετάσχουμε αυτού του μυστήριου του Χριστού. Τότε θα τα βρω στη σχέση μου. Ας υπάρχουν αδυναμίες. Δεν έχω αυτή την προοπτική, δεν θα τα βρω, θα με διαρκώς. Αφού ζητάς το πρόσωπο του άλλου να βρεις την συναισθηματική σου κατοχύρωση και εξασφάλιση Αμέ δεν σου δίδεται αυτή Τι θα κάνεις Που θα την βρεις Καταλάβατε Δεν είναι χριστιανισμός επειδή εξομολογούμεθα Χριστιανισμός είναι να ξεκαθαρίσουμε τις σημαίνει έρωτα και αγάπη Πόσο κολλημένοι είμαστε ή πόσο ελεύθεροι είμαστε Θα μπει κάποιο καλά θα είμαι καλόγεροι Άνθρωποι είμαστε, επειδή είσαι άνθρωπος πριν ακούσεις αυτά τα πράγματα και ότι ισχύει για τους καλόγερους, είσαι για για όλους Κοινό λόγο υπάρχει και κοινή αγωνία και κοινή ανάγκη το πρόσωπο του Χριστού <coughs> Άλλος τι ζητάει την κοινωνική καταξίωση να έχει μια καλή εικόνα, να είναι ένα σπουδαίος επιστήμονα. Ένας σπουδαίος κοινωνικός εργάτης Ένας σπουδαίος πολιτικός Τέλος πάντων του ο καθένας μέσα του <coughs> Για παράδειγμα Αυτό το εισπράττει το παιδί Από τότε που γεννιέται Μόλις γίνεται το παιδάκι Το μπαμπάς διαπιστώνει ένα διανοούμενο <laughs> Και η μάνα του Το μελλοντικό πρωθυπουργό <laughs> Βάζουμε τη φαντασίωσή μα ο καθένας Και τις δικές μας μειονεξίε, Τις δικές μας Υπεραξίε που εκφράζω μέσα από τη μηνεξία μας προβάλλον στο παιδί μας αυτά όλα κρύβουν ένα πρόβλημα τι την αποσία του Θεού την αποσία του Χριστού τα Χριστούγερνα λοιπόν είναι μια πρόκληση αυτού του ειδους Πώς πόσοι είμαστε εδώ 300-300 λοιπόν μπορεί το βράδυ πριν τα Χριστούγεννα Αντί να τριγυρνάμε στα μπαράκια αυτό δεν θα έχει δουλειά από μας Λοιπόν, αντί να τριγυρνάμε στα μπαράκια Να πάμε νωρίς σπίτι μας δηλαδή, Και να γονατίσουμε Δύο ώρες το βράδυ να προσευχηθούμε Να βγει μια κραυγή Όχι για εμάς μόνο, για όλον τον κόσμο Να μας ελύσει ο Θεός Να μα φωτίσει Κάντε μία μισή, ένα τέταρτο <laughs> Θέλω να σου πω μαθηματικέ είναι πόσο η καρδιά είναι δοσμένη σε αυτό το μυστήριο. Πού κολλάς ρε εσύ. Πού ξενέρωσα τώρα. <laughs> Μισοπέμπωσης. <coughs> λοιπόν. Όταν λοιπόν η καρδιά λειτουργεί σε αυτό το πράγμα, <coughs> δηλαδή αυτό που κολλας ρε που ξενερωσα τωρα μισοπεμπωσης λοιπον οταν λοιπον η καρδια λειτουργει σε αυτο το πραγμα δηλαδη αυτο που θελουμε να σας πούμε με δύο λόγια είναι ας αφήσουμε τις λεπτομέρειες και μέσα μας να κρατήσουμε έναν πόθο και μια αναζήτηση για τον Θεό. Ένα δρύο φρόνημα. Να φύγουμε από τα σπίτια μα, από τα αυτοκίνητά μα, από τα παιδιά μα, από του ερωτέ μα. Και μέσα στην καρδιά μα να μείνουμε εμεί και ο Θεό. Και να ζητήσουμε το φωτισμό του, το ελαιό του. Γι' αυτό μα έφερε στον κόσμο. Μην πέρασουν πεντζάβα το χρόνο μα. Άδικο δεν είναι. Να το δικαιώσουμε που μα γέννησε, που μα δημιούργησε. το δικαιώσουμε. Και να ζητήσουμε προσωπική σχέση μαζί του. Να μα φωτίσει. Α αφήσουμε τι τεχνικέ, τι οφαλοσκοπήσει. Πόσε αναπονέσει και σπουδέ θα κάνουμε για να μα έρθει μαγικά τα φωτάκια που θα δούμε και οι εκλάμψει. Και πόσο τεχνικέ βήκαν και πόσο ενέργεια θετική υπάρχει εδώ και πόσο αρνητική και τι επίπεδα ανεβήκαμε και κατεβήκαμε. Πρέπει να κατεβούμε στον άδει μα, σε ένα επίπεδο υπάρχει για μας. Ο άδει μα, ο προσωπικό. Και γίνει να ζητήσουμε την αγάπη του Θεού, να συντριφτούμε και να του πούμε: Κοίταξε, ή μα ζέλε αλήθεια είμαστε, παραμύθια. Εσύ μας είπες ήρθες για εμάς, τους χαμένους, είμαστε Ελληνίοι, ποιο χαμνί δεν πάει Λοιπόν, εάν είσαι αλήθεια, να μα φωτίσει. Κι όμως, για να αποδείξουμε αυτό που λέμε, είμαι διατεθειμένη να κάνουμε τι μας ζητήσεις Θα κάνω ένα συμβόλαιο, του λέμε Τα δίνω, θα μας δώσεις το φως σου Ε, μη μας δουλεύεις, είπες, είσαι και για μα. Εκτός είναι παραμύθια Εάν είναι αλήθεια, λοιπόν, να μας φωτίσουμε Εκείς με θα διατεθειμένη να σε ακολουθήσουμε με οποιοδήποτε προσωπικό κόστο. Χιλάτε να μα πείτε τι ζήσατε, να πάρουμε κι εμεί κάμια ελπίδα για εμά. <χελά> αυτό λοιπόν το φρόνημα χρειάζεται. Αυτή η εσωτερική ανατροπή να γίνει. Για να γίνει αυτό το πράγμα μας. Πρέπει να απάβουμε να συζητάμε με το λογισμικό μα. Και μπαίνει ιδέα. Και αν γίνει το άλλο, και γίνει το, το, το παράλλο και αν μου συμβεί εκείνο, θέλει ο Θεό από μένα αυτό, ή δεν θέλει ο Θεό. Αχ, αυτό όταν ακούγει κανεί, τι θέλει ο Θεό από μένα, κανεί. Τι θέλει, την καρδιά σου θέλει. Επειδή δεν θέλουμε να την καρδιά του λέμε, να δώσουμε πέντε φράγκα και 10 φράγκα Να πάω σε αυτή τη σχολή στην άλλη σχολή. Να πάρω αυτό τον άλλα, αυτή τη γυναίκα, να πάρω το ένα ή το άλλο. Και φιλιαρούμε ανοήτο. Χρειάζεται να δώσουμε την καρδιά μα. Γι' αυτό χρειάζεται να πάψουμε να έχουμε λογισμού. Δεν συζητούμε με κανένα λογισμό. Οι λογισμοί, είπαμε και άλλε φορέ. Είναι η μας να προστατεύσουμε τον εαυτό μα από τον Θεό. Να προστατεύσουμε και να περιφρονίσουμε τον εαυτό μας που νιώθει μιονεκτικός. Ας αφήσουμε τους λίμους στην πάντα. Μην κάνουμε υπολογισμούς. Λέγε <συρίζει> Δασπίνα. Εντάξει, να αναζητήσουμε την αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ποια είναι η αλήθεια, η, η, η κοινωνία έτσι όπως την ανταλαμβάνω. Ποιά είναι η αλήθεια του Θεού. Ποια είναι η σχέση ειναι η σχεση του τον να πω. Ο Χριστός είπε, τελευταία τελευταίοι το πρώτη όταν λέμε να ζητώ αλήθεια δεν αναζητώ ζητώ μια γνώση αναζητώ ένα πρόσωπο ε, το γείτονα και το Θεό και το γείτονα για, για, για, γιατί που εσένα <χω> δεν κατάλαβα μην μου, μου πάρει τηλέφωνο και πεις σε δεν σε περάσω καθόλου, η ιδέα σου είναι λοιπόν ε, όταν λέμε αναζητώ την αλήθεια, δεν αναζητώ μια έξυπνη ιδέα, μια έξυπνη γνώση που μου κανοπεί τον νου. Όταν λέμε αναζητούμε την αλήθεια, σημαίνει αναζητούμε το πρόσωπο. Ζητούμε την αποκάλυψη του προσώπου που γλυκένει την καρδιά μας, την παρουσία του Θεού που μας μαρτυρεί την αγάπη του προσωπικά για μας. Όταν αγαπάς κάποιο πρόσωπο και χαίρεσε με τη μνήμη αυτού του προσώπου όταν ανταποκριθεί το πρόσωπο αυτό στην αγάπη σου χαίρεσε και δεν ελευθερώνεσαι αυτό λοιπόν με τον Χριστό και, και ακόμη περισσότερο γιατί εμείς έχουμε μεγάλο εχθρό το θάνατο και η παρουσία του Χριστού μας δίνει μια ασφάλεια μια βεβαιότητα ότι ο θάνατος νικήθηκε υπάρχει το εξή παράδοξο οι πατέρες μας και, και ακόμη και στην, πολλές φορές του λόγους τους Στη γέννηση του σωτήρους μου είναι και για το Σταυρό και την Ανάσταση. Όταν ο άνθρωπος γεννηθεί, ανακαινιστεί, γεννηθεί ξανά άνοθεν μαζί με τον Χριστό, ταυτόχρονα βιώνει και την Ανάσταση του Χριστού. Και ταυτόχρονα βιώνει και την προσωπική του Ανάσταση ο άνθρωπος. Και δεν υπάρχει φόβος θανάτου. Θέλει κανεί άλλο να οκτήσει κάτι. Κάνε ένα τέταρτο προσφυγή δεν καταλάβεις. Μία μέρα. παραμονή. Mm -hmm. Να κρατήσουμε, λοιπόν, αυτό που είπαμε πριν και το τελευταίο. Η άκρα συγκατάβασης του Θεού. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, συγκαταβαίνει. Να έχουμε συγκατάβαση και εμείς στους δικούς μας ανθρώπους. Να δούμε, λοιπόν, πώς μπορεί να γίνει αυτή η πορεία μέσα σε μια συζύγη, σε μια οικογένεια. Μια και προηγούμενες φορές αναφερθήκαμε σε αυτό. Πρώτο, να κάνουμε άσκηση αποκατάστασης τη στις σχέσεις. Να τα βρούμε το σύντροφό μας. Δεύτερο, να καθορίσουμε τη στάση ζωής που θα έχουμε. Τι στάση ζωής θα έχουμε στη ζωή μας, τι επιλογές θα κάνουμε δηλαδή. Πρώτον αποκατάσει σχέσως να τα βρούμε μεταξύ μας να υπάρχει μια συνεννόηση να ειρηνεύσει η καρδιά μας να εσυχάσει ο λογισμός μας να είναι καλή η καρδιά μας <coughs> έναντι του συντρόφου μας ένα είναι αυτό το δεύτερο είναι να καθοριστεί η στάση ζωής ποια θα είναι η στάση ζωής μας σαν ζευγάρι, σαν οικογένεια, σαν πρόσωπα τρίτο να κάνουμε μια ιεράρχηση τη ζωής που, τι αξίζει να ζούμε Ποιο είναι πρώτιστο για τη σχέση μας Και την οικογένειά μας Αυτό και στι σχέσεις μας ε, Είμαστε φίλοι, είμαστε αδέλφια Είμαστε εκεί οι άνθρωποι Ποιο ε, στάση ζωής θέλουμε να έχουμε μεταξύ μας Πώς ιεραρχούνται τα πράγματα Μέσα στη σχέση μας Να υπάρξει πνευματική σύνδεση Να υπάρχει το πνεύμα του Χριστού Μέσα στη ζωή μας, στις σχέσεις μας Να υπάρχει προσευχή να υπάρχει άσκηση Να υπάρχει μυστηριακή ζωή Να υπάρχει κοινή αναζήτηση του Θεού Να υπάρχει επίοικια Να υπάρχει συγκατάβαση Να υπάρχει κατανόηση Να υπάρχει συγχώρηση Να υπάρχει έμπνευση Να υπάρχει φιλανθρωπία Η σχέση μας να μην είναι κλείσιμο αλλά άνοιγμα και κοινωνία με τους άλλους αδελφούς μας. Η ζωή μας δεν είναι μία άρση του σταυρού και μία ανάσταση. Μακριά από φόβους, από άγχη, από εγωισμούς, από ανασφάλειες. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Αυτή είναι μία πρόταση ζωής. Αυτή είναι μία πρόταση μέσα στις σχέσεις μας, μέσα στη συζυγία, μέσα στη φιλία, σε αυτά που ζούμε, στην αντόμεθα, η κάθε κουβέντα μας είναι ευλογημένη ή λέμε ότι μας κατέβει. Υπάρχει μια στόχευση στις σχέσεις μας. Υπάρχει διάθεση πέρα από την ψυχαγωγία που εκφράζεται σαν μια χαλαρότητα και μια πραγματική αγωγή ψυχής. Υπάρχει μια τιμιότητα. Υπάρχει ένα σεβασμός. Διότι ο καθένας προσπαθεί να υπονομεύσει είναι να κυριαρχησει η να ανταγωνιστει τον άλλο. η να ελεγξει τον άλλο. αναζήτησης του Θεού. Και το δεύτερο, αυτή η κραυγή να συνοδεύεται με αυτόν τον τρόπο. Με αυτή τη στάση ζωή, ζωής. Με αυτή την επιλογή. Κάτι να ρωτήσετε. Να μην συζητούμε <συγλίδι> Δεν συζητώ Δεν υπάρχει κάτι άλλο <συγλίδι> Δεν δίνω καθόλου σημασία Σφυρίζω αδιάφορα <συγλίδι> Μα γιατί να δίνω σημασία Τι, τι τεχνική <συγλίδι> Τεχνική είναι να συζητά. Τεχνική δεν χρειάζεται να μην συζητάς Δεν συζητώ <συγλίδι> Δεν δίνω σημασία Δεν δίνω περιθώρια <συγλίδι> Να σας πω μια τεχνική Αν σας έλεγε κάποιο. Ότι ο Θεό δεν θέλει να συντάξει του λογισμού σα. Και θα του δίνατε μεγάλη χαρά, αν επιτρέπετε αυτό ο όρο, ανθρωπομορφικά τα λέμε, θα δίνατε μεγάλη χαρά στον Θεό να το κάνει αυτό, το κάνατε. Υπάρχει, Υπάρχει κίνητρο. Λοιπόν, σα λέω ότι ο Θεό δεν θέλει να έχουμε λογισμού. Σα λέω ξεκάθαρα ότι αυτό είναι ένα εγωισμό συλλογισμή. Και αυτό που χρειάζεται μόνο να προσευχόμαστε, αν θέλουμε κάτι, και να αφινόμαστε στα χέρια του. Όπω το μικρό παιδάκι. Δεν έχει λογισμό γιατί. Λέει ο μπαμπάς όλα αυτά τα κάνει. Τι πανπού να ξέρει τι ταλαιπωρία έχουμε μεταξύ του. <σ de cm healthcare> <tadivos> <tadivos> θα είμαι ίσοφο <εισαφός> και τα βρώλα. <tadivos> <tadivos> δεν χρειάζεται τεχνική το παιδί. Η τεχνική είναι στην πονηριά. Έχουμε πονηριά μέσα μα πολύ και φτιάξαμε τεχνική των λογισμών. Το παιδί αφήνεται. <tadivos> <tadivos> δεν ξέρω τίποτα. Και θα σα πω και ένα άλλο πράγμα. Ενθουσιάσετε του μοναχούς που κάνουν άσκηση. Πάρα πολύ. Εθουσιάσεστε με του μάρτυρε που κάνω μαρτύρα μεγάλα. Ε, λοιπόν, σα λέω είναι η μεγαλύτερη άσκηση του Μαρτύρου είναι να διαφέρει του λογισμού. Όταν πει ένα φόβο στην καρδιά μα και μετατρέπεται σε λογισμό και μα διαλύει, λέω, σταυρώνω τον λογισμό μου. Η μαρτύριο είναι. Όταν εμείζει ο λογισμό, είσαι σπίτι έχετε παιδιά. είσαι σπίτι και λε, αν έρθει ο γιο μου με το μηχανάκι και δεν σου σκοτωθεί, θα παθώ. Να ο λογισμό. Και εκεί τι λες. Ανέλαβε τους η Παναγία μου. Μας σας λέω το, α, το λεκτικό <laughs> μέσα λέω και το πιστεύω. Δικό σου παιδί είναι κάνει ό,τι θέλεις. Είναι μαρτύριο αυτό ή δεν είναι μαρτύριο. Ένα, δεν είναι κίνητρο. Αν ε, μαθήνετε αγιάσετε δεν το. Αν θέλει δεν πάρτε τους λογισμούς. <laughs> Καταλάβατε. Δηλαδή να βρούμε έναν λόγο... Που κάνουμε την άσκηση Λέει ο άλλο, Θα τα βγάλω πέρα και με το πλοκάκι Υπολογίζει 300, 200, 150 Τι βγαίνει η σούμα, πάμε παρακάτω Θα μου μείνουν χίλια να πάω στο καλοκαίρι Κι αντίστοι χειολογισμός Τα πετάω και δεν θα ζούμε καθόλου Ένα με διαφέρει, αύριο δεν μπορώ να με ζω Και με διαφέρει να έχω τον Θεό Δεν βρήκα τον Θεό Δηλαδή είναι, ο Χριστ... είναι πολυτιμότερο Τα 300, τα 1500 ευρώ Θα υπολογίσω Από τον χριστό που χάνω. Και σου λέει άλλος, κοίταξε ρε παιδάκι, είμαι 60 χρονών Ή να μην έχω και 50.000 ευρώ στην τράπεζα, μα τι ζωή, τι αποτυχεί είναι αυτή <laughs> Τι κατάντια είναι αυτή, άλλο σου λέει, έγινε 60 χρονών και χρωστά ακόμα Κάρτες τώρα, τι ζωή είναι αυτή Και μένουμε σε αυτό Δεν κοίτουμε την άλλη αποτυχία. Δεν ζήσαμε γι' αυτό, για τις κάρτες και για τα χρήματα Ζούμε για τον Χριστό Είναι, δι... είναι εύκολο ο άνθρωπος να πενκλωβιστεί από την αιμονή του και λέμε έχουμε και αυτά αλλά ρε πάτερ σου λέει ο άλλος έρχεται ο άλλος λογισμός. Ε, άμα δεν κάνεις και αυτά πως θα ζήσεις ε? εύκολο είναι μας είπε κανείς να μην ζήσει. είναι το κόλλημα που έχουμε λοιπόν είναι άσκηση να πω δεν μενιάζουν αυτά ας υπάρχει αυτό μη διέφερει κάτι πολύ σημαντικότερο για το οποίο ζω υπάρχω και με έφερε ο Θεός την ύπαρξη συνάντησα Γεύτηκε η καρδιά μου το πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή, βρήκα νόημα στη ζωή. Η καρδιά μου είναι αναπαυμένη, είναι αληθινά χαρούμενη. Αυτό με νοιάζει. Ή είστε ενοχώρητοι ότι τελικά αποτυχημένο είμαι ακόμα Χριστάο. Ή ακόμα πέντε δεν έκανα. Τόσα χρόνια δουλεύω και τι γίνεται. Και ο άνθρωπο, όταν του λείπει ο Θεό, έχει απαιτήσει απερώρησε. Κάποιο που, που, που έχει 50 θα θέλει 100. Άλλο που έχει 100 θέλει 150. Άλλο που έχει 150 θέλει 300. Δεν τελειώνουν αυτά τα πράγματα. Και λέμε, Ε, α μαζί σου κι άλλα 10 χρόνια και μαζέψου κι άλλα τόσο πώς θα από 800. Α, κάτι γίνεται. Και τα μαζεύουμε και τα μετράμε. <laughs> το λέμε έτσι λίγο με υπερβολή, για να καταλάβουμε ότι χρειάζεται να θυσιάσουμε το λογισμό μα και ότι πίσω από το λογισμό μα κρύβεται αυτή η αναπηρία μα. Τι σα λέω, ότι εάν σα πει κάποιο ότι αυτό σα αγιάζει αυτό το μαρτύριο. Και είναι αληθινό μαρτύρο. Ο μοναχό που κάνει την άσκησή του, ο μάρτυρα που μαρτύρει, το ανάλογό του εσέναν καθηνό άνθρωπο είναι αυτό το πράγμα. Να αφήνει το λογισμό και να παραδείγεται στην, στην πρόνοια του Θεού. Και αυτό θα μα αγιάσει. Να είναι ένα εύκολο τρόπο αγιάσμου. Λέω, αλλά δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ. Εντάξει, έχει χρόνο να έχει λογισμό. Αφού δεν έχει χρόνο, βρήκαμε έναν τρόπο που δεν θέλει χρόνο. Να μην σκεφτόμαστε. Γιατί η σκέψη χρόνο θέλει. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο χρόνο, είναι ο εγωισμό μα το πρόβλημα. Είναι ο λογισμό μας το πρόβλημα. Είναι ο εαυτός μας το πρόβλημα. Βεβαίρα, δηλαδή, η πτώση ήταν και η γενοητική ανάπτυξη. Δύο ώρες προσευχή. Λοιπόν, θα συναντηθούμε μετά τα φώτα. Αύριο, έξι ώρα για όσου θέλουν, θα έχουμε ευχέλειο στο νοό μας. Έτσι, έξι ώρα ευχέλειο. Δیه φκόντο να